Γίνεται γιατί? γιατί τα στελέχη μα, η ηγεσία μας, δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάζεται και μακροοικονομία ή μικροοικονομία, πρέπει να πω όμως, νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από αυτό που σήμερα κρίνει τις τύχε των εθνών και των λαών και ονομάζεται γεωοικονομία. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ ανήσυχο και πρέπει να σας το πω εδώ πέρα από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 Fuchtel, wie er Πείμετε την πνημονία για μένα δεν φριστιά, το δεν μπορούσα να δεν θα τα Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κατάστασκευα, ελληνικά. Όχι, να λάθετε. Να Να Σας λέω λοιπόν ότι αυτά είναι ιδεότητα. Εκώ δεν δέχομαι αυτό το <Τι> που που Απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Έχω και ένα ρούχα και εγώ. εγώ περιμένω <Τι> μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω. Σα <Τι> <Λέλε> <Τι> απαντώ, <Τι> <αφαντώ, Τι> αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε <Τι> ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι <Τι> βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους. Επειδή τους κρατάνε επειδή υπάρχουν χαρτιά τη Σίμενση. Mit dir und das ganze Volk! Sieg ein! Sieg ein! Sieg ein! Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei dir, der Laterne stehen, mit dir Lelima. Τα χαμένα stehen με Ε, Go see what the boys in the dark room have done to save us from having to spill Go see what the boys in the cut room have done to tell you we're wishing you well. Perhaps we should have bought a present or baked a cake with candles all aflame. Χαίρεται μία ακόμη Πέμπτη. Ξεκινάει η εκπομπή Γερμανικά. Στα μικρόφωνα τη πλατεία είναι ο Πάκο και Κύριε Βασιλική Μανιού, καλησπέρα και από μένα, σαν τι πέντε δεν έχει. Εύαδε. Σαν τις πέντες δεν έχει. Λοιπόν, ε, να χαιρετήσουμε τους ακροατές, του φίλους του Πλατεία Ρέντιο, να περάσουμε γρήγορα στο ηχητικό και το γαλατικό χωριό, γιατί η σημερινή εκπομπή έχει πολλά τραγούδια, έχει πολύ ζουμί, έχει και πολλές ειδήσει. Οπότε τρέχουμε σαν τον Άδωνη, σαν τον Κεντέρι, <σχε> ε, τον Gold, καρήτερα, σαν τον, τον Μπολτ καλύτερα, σαν τον Μπολτ, σαν, σαν, σαν τον Φλάνσα yeah. από Just Link, όπως το μάθε, ε, χαιρετάμε το γαλατικό χωριό. Στους 50 προχρήστου, οι πρόγονοι των σημερινών γάλλων γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους γονέους μετά από πολλές μεγάλες μάχες. Ομαστεί αρχηγοί, όπως ο Βερσεζεντόριξ, αναγκάστηκαν να καταθήσουν τα όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι, γιατί μια περιοχή αντισπέκεται νικηφόρας των Ιούλιο καταστικής. Μια μικρή περιοχή περιπριγυρισμένη από τέσσερα Ρωμαϊκά στατρόφαλα. Σ' αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρινία μας με τον πολεμιστή Αστέριξ. Λοιπόν, μπαίνουμε με τα βαριά, οπότε πριν αρχίσουμε θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στον Πρωθυπουργό τη χώρα. Να, της και αφιερώσεις. Έρωτα. Είναι, είναι μάνος κόμπος, το τραγούδι λέγεται Ο Παπαντζής. Σε μπνέει βλέπω, είναι μουσας ο τσιτροφός. Είναι μουσά μου τσιτροφός, είναι δεμίνες τουλάχι. Ε, βεβαίως. Ε, πρέπει να μου γράψεις μνημόνα είναι, είναι μουσά μου. Αλλιώ δεν γίνεται. Ο λοιπόν. Ο Παπατζή. Και όπω σου είπα στο. κάπω ε, ακούγαμε το τραγούδι. Γιατί ο Παπατζή. Από πού βγαίνει και, και λέμε σήμερα. Έναν πολιτικό απατεώνα, Ένα ψεύτη Παπατζή. Ο πρώτο πολιτικό του που κόρησε το παραζούλι Παπατζή ήταν ο Γιώργος Παπαδρέο. Γιατί. Γιατί σε όλη τη διάρκεια τη κατοχή. παρότι βασιλικό. δεν ήταν κεντρικό στην αρχή mm. τη καριέρα του. και παρότι είχε επαφέ με διάφορου ε, τάγματα ασφαλήτε, εδώ σύλλογου, και τέτοια. Κρατούσε ανοιχτό διάβλο επικοινωνία με το ΕΑΜ. Ε, πίστευε ότι άμα έρθει το ΕΑΜ στην εξουσία θα μπορούσε να τον φέρει και καλά ω ηγητή των το, αντιβασιλικών, α πούμε. και είχε επαφέ με το ΕΑΜ, όντω. Και το ΕΑΜ, α πούμε, σε μια προσπάθεια να φέρει μια κυβέρνηση εθνική ενότητα στην εποχή εκείνη, θεωρούσε ότι ω πρόσωπο ίσω δεν είδα τόσο ακραία βασιλικό και τέτοιο και θα μπορούσε να βάλει μπροστά. Όταν ήρθε λοιπόν ο Γιώργο Παπανδρέου με ξένη μπότα, ξένη λόγχη με τον σκόπη και στρατολογούσαν τα ασφαλίτες κατά των αμυτών είχε βγάλει τότε στο Σύνταγμα στα δεκεμβρία ένα λόγο και φώναζε, έλεγε ρε παιδί μου το λόγο του αυτός και οι αμύτες από κάτω που ήταν η πλειοψηφία του λαού φωνάζανε λαοκρατία, λαοκρατία, λαοκρατία ναι, ναι, λα, ναι. και λέει ο Γεώργιος ε, πιστεύομαιν και στη τη λαοκρατία <laughs> και συνεχίζει ο λαός και φωνάζει λα, ο, κρατία, λα, ο, και λέει το ο Γιώργιο. Και γιατί όχι, του λέει βασιλευωμένη λαοκρατία. Αυτά είναι. Ή, πολύ ωραίο. Λαοκρατούμενη βασιλεία. Ακόμα καλύτερο, το απογείωσε. Επειδή ο άνθρωπο αυτό λοιπόν ήταν ένα πολιτικό απαταιώνα, το ΕΑΜ, του είχε βγάλει και η αριστερά τότε και μέχρι την εδά, την εποχή τη ΕΔΑ, τον αποκαλούσαν Παπαντζή. Και όσε φορέ είχαν προσπαθήσει το ΕΑΜ να έρθει σε επαφή η ΕΔΑ στην πορεία με τον Γιώργιο Παπανδρέου. Που ώστε να γίνει μια δημοκρατική συμπαράταξη κατά του παρακράτου του Βασιλιά, mm -hmm. πάνε τελευταία στιγμή ο του στου Πούλακ. Αυτό ο Αλέξ τίποτα δεν του είχε αφήσει, δηλαδή η απορρόφια. Ο Αλέξ δεν έχει αφήσει τίποτα από εκεί, κογκέρο, παρακαλώ. Ναι, πραγματικά! Απέναντι τον παρελθόν, έχει, <σομίως> έχει, έχει πάρει το παπατζηλίκι του Γεωργίου, έχει πάρει το αντρέατα, όχι ανάτοτο του ίδιο συμθηκάτο, όχι έξω η φωνιάβιδο του Ναόνη και μετά πάει στο. Που πήγε στον ΟΗΕ και φύλλαγε τα χέρια που λέγαμε στην ναι, πολιτική ναι, ναι, ναι. του Κλίντον. Τέλο πάντων, είναι η ωραία ιστορία του <συστήν> πολιτικού ορ Παπατζή. Αυτό το σόιτ πρέπει να. των το, τον, τον, τον, τον Παπατζήδων τον πρέπει να είναι πολύ αγαπημένο να δείξει την το έχουμε καταλάβει αυτό. Και αν νομίζουμε ότι είναι η τελευταία φορά που είδαμε του αριστερού εντό Αγγελών πάλι να φύλλανε τα χέρια των υπερελιστών ε, ε, στον ΟΗΕ, ε, ε, ε, κάνουμε λάθο. Ε, ε, ε. Γιατί άκουσα ότι η Σκάι πρόταση από το, από το Υπουργείο Εξωτερικών νομίζω μπορεί να κάνει και λάθο, που Ποιο Υπουργείο Σκάι πρόταση να δημιουργηθεί ένα ελληνικό ταβό. Mm. σε ένα νησί του Αιγαίου να δημιουργήσουν ένα ταβό όπου θα μαζεύονται από όλο τον κόσμο η ισχυροί του κόσμου και μέσω πολιτιστικών δρώμενων. Θα σχεδιάζουν τι μοίρε του πλανήτη. Αυτό νομίζω είχε ξαναειποθεί πριν από κάποιου μήνε. Δεν είναι πολύ καινούριο, πολύ φρέσκο. Από την ίδια κυβέρνηση. Ε, νομίζω από κάποια σχόλια του καμένου, αν δεν κάνω λάθο. Ο καμένο είναι συνήθω πρώτο σε αυτά. Ναι, προφανώ. Ε, κατά τη διάρκεια όλη τη εκπομπή θα ψάξουμε να δούμε ποιο ακριβώ πρότεινε τον ελληνικό ταβό. Δηλαδή να το επιβεβαιώσουμε, ναι. Όχι, δεν είναι Είναι δεδομένο ότι προτάθηκε το να γίνει ελληνικό ταβός, το είναι ποιος υπουργό το πρότεινε. Α, το βρήκα ήδη. Ε, εκπληκτική δήλωση Μάρδα. <ΣΣΣΣ> Από ένα αξιόλογο Site η εφημερίδα, αλλά δεν έχει να λέει. Ε, <ΣΣΣΣ> ε, ε, <ΣΣΣ> βρήκαμε, <ΣΣΣ> βρήκαμε ελληνικό νησί που θα το κάνουμε θερινό νταβός. <ΣΣΣ> ε, έχουμε προσδιορίσει ένα νησί και υπάρχει μελέτη ε, το οποίο έχουμε ονομάσει ως νησί τέχνης και τη τεχνολογίας και θα το μετατρέψουμε σε θερινό νταβός ώστε να έρχονται τα κράτη και να φιλοξενούν τα συνέδρια yeah. και άλλες οργανώσεις. Έχουμε 35 διεθνείς μελέτες yeah. που έχουν σχέση με το εξαγωγικό εμπόριο και από εκεί θα αντιγράψουμε τις πρακτικές στον επενδυτικό νόμο. Αυτά σύμφωνα με αυτά με βάση την αριστερή κυβέρνηση. Πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Οπότε μην νομίζουμε στην Ελλάδα έχει να γίνει σε αυτό το παρέλαση. Θα παίρνουν από εκεί να πετάξουν την Έχει να περάσει από εκεί Κλίντον. Έχει να περάσει η Έχει να περάσει η Σόρο. Εντάξει, μπορεί να δούμε τώρα μια καινούργια γένα βαριά. 14-15 ναι. χρόνια μετά, ποιο ξέρει. Φαντάζεσαι να το κάνω το ελληνικό τακούν σε μια καρέα. <laughs> Καλά. <laughs> εκεί να κάνουμε τα μεγάλα τα <laughs> ε, Λοιπόν, ε, θέμα τη σημερινή εκπομπής, Οι προεκλογικέ εξαγγελίε του Άλεξ Τσεπρά. Πριν τη σχολιάσουμε. Λέω να ακούσουμε τι υποσχέθηκε ο αριστερός Έλληνας Πρωθυπουργός στον ελληνικό λαό. Η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής μας από την Τετάρτη το πρωί θα είναι η αντιμετώπιση των μεγάλων πληγών του Μνημονίου η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην πατρίδα μας όπως δεσμευτήκαμε προεκλογικά. Τα συγκεκριμένα μέτρα θα αφορούν την παροχή εξησύς, ρεύματος, στέγης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψη στις χιλιάδες οικογένειες και νοικοκυριά που έπεσαν θύματα της πιο σκληρής βαρβαρότητας, της μνημονιακής βαρβαρότητας τα τελευταία πέντε χρόνια. Το Ιδάκη ο Όχι κύριε Πατατιά, αλλά ξέρετε δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση. Και από το κύριο Σφεραίκη είπε ότι μάλλον δεν θα γίνει. Προχωράμε λοιπόν άμεσα στην αποκατάσταση των αντισυνταγματικά απολυμμένων από το δημόσιο τομέα των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών των σχολικών φυλάκων και των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΗ ε, Ναι κύριε Πατατιά μου δίκιο έχεις θα σου εξηγήσω Ταυτόχρονα προχωράμε και στον αποφασιστικό περιορισμό της Πατάλης στο δημόσιο τομέα και στον περιορισμό προνομίων υπουργών αλλά και βουλευτών διότι δεν ήρθαμε για να καταλάβουμε δομέ εξουσία και προνόμια εξουσίες. Δεν υποσχέθηκα τόσο να το βγάλετε. Ναι, μάλιστα πώς, τι πώς, τι θα γίνει λοιπόν. Όλο υποσχέθηκα είστε και πώς δεν βλέπουμε. Με συγχωρείτε κύριε Παρδία, αυτή την υπόθεση έχω άλλα λίγο. Μπορεί να ασχολείται με όλα ο κύριο Φεραίξ αντίμονα. Την κατάργηση των εκδικητικών μνημονιακών ρυθμίσεων για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων και την αντικατάστασή του από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλέγμα ρυθμίσεων που θα σέβεται το, τεκμή, το τεκμήριο τη αθωότητας αλλά την ίδια στιγμή θα προστατεύει αποτελεσματικά το δημόσιο και την κοινωνία από του επίορκου υπαλλήλου. Ποιο σε του λόγου. Ο ιδιαίτερο, ποιο άλλο, ο ιδιαίτερο. Τώρα ακριβώ ήμουν για εσά τον Υπουργό τη Δικαιοσύνη που μελετά τον φάκελο. Δεν σα το είπα και δεν έχει. Μάλιστα μου είπε και ο κύριο Υπουργό, επειδή τον πίεσα πολύ, ότι θα μου τηλεφωνήσει αμέσω. Ναι. Προχωράμε επίση σε μια υπόσχεση που τη δώσαν κι άλλοι, αλλά ποτέ δεν την υλοποίησαν. Στη Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το πως εδώ. Εξεταστικής Επιτροπής για τα Μνημόνια. Α, μπορεί να έρθει κι αυτός. Δεν αποκλείεται. Ναι. Ανώς. Α, εσείς τι, κύριε Υπουργέ. Εσείς υπουργός, Ναι, εδώ ο Θόδος. Σε τι έγινε τέλος πάνω, κύριε Υπουργέ, με την υπόθεση του κύριου Πατατιά. Τι. Μα τι λέτε, κύριε. Λάθος κάνετε. Α, όχι κύριε Υπουργέ, μην μας τα κάνετε αυτά. Σα είπα ο κύριος Φεραίρης απαιτεί να βγάλετε οπωσδήποτε τον άνθρωπο από τη φυλακή γιατί ο κύριος Πατατιάς είναι στενότατος φίλος του. Μ' ακούτε, στενότατος. Μα ποιος υπουργός δεν καταλαβαίνετε πως είναι γυναίκα. Αυτό μου σας λέω κύριε Υπουργέ. Η αστυνομία δεν θα έχει το ρόλο της καταστολής των λαϊκών κινητοποιήσεων. Κι όταν δίνετε μια υπόσχεση να την κρατάτε. Α, θα με να σας μιλήσω άσχημα. Μη μου το λαγριάβείς. Α με το βρίσω.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 τα μεγάλα Μου τα πες με το πρώτο σου το βάλα Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια Εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια Και δεν τα κρίζεις ποτέ Σου μου ελάς που τα παιδιά Ζητάω clavos τα pede da τα σύγχρονα, τα σύγχρονα και τα σύγχρονα, clavos Μεγάλα, μου τα πε με το πρώτο σου το δάλα. Μα τότε που στην μοίρα μου μιλούσα, Υγεσβηθήκα, Υγεία σου τα λούσα. Και με πύρε, Υγετή Ελλάδα για του Καϊνού. Και στο με πύρε. Σαμαϊνού, μου. <μουσίλου> <σίλου> Τα τα Η φωτιά που τον υπάρχει Εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάνει Και στις αρένες του κόσμου μάνα μου ένας Το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς Και στις αρένες του κόσμου μάνα μου ένας Σε να είχε λυθεί σε ένα έκτακτο συνέδριο ή στην κεντρική επιτροπή όπως ήδη είχε συζητηθεί και είχε πει και τότε ψέματα είπε είναι λίγο ψευτράκο αυτά παραμένει συμπαθής, παραμένει γλυκής αλλά εμπονιρούλης, εμπονιρούλης, εμπονιού τα τακτικιστής και όλα τα σχετικά Ήπε ο Γάιδρος τον πετεινό βέβαια στο τέλος ε, τα ψεύθηκα τα λόγια τα μεγάλα για ε, ακόμα μια φορά τα ελληνικά τραγούδια Προσχολιάζει για εμάς Πριν από εμάς ε, Τα ψεύθηκα τα λόγια τα μεγάλα Μου τάπες από το πρώτο μου το γάλα Ή το πρώτο σου το γάλα Βέβαια <στονίκη> ε, όπως καταλάβατε όλοι Δεν είναι τα προαπαιτούμενα Που υποσχέθηκε εχθές Προχθές ο Ελληνικός Είναι τα προαπαιτούμενα Τα οποία υποσχέθηκε τα προπετούμενα, λέω δικιά μου λέξη και συμφωνήσω, <laughs> <laughs> είναι οι δεσμεύσεις του... Οι ε, λαγικές. Οι ε, δεσμεύσεις στη Βουλή, ναι, του Γενάρη. Του γενάρη. Ναι. Το γενάρη, Είναι αυτοίς που όταν φτιάχναμε το χειοτικό εδώ στο στούντιο, λέμε, ρε, το γερατά μία προς μία της, έκανε, τι κατάργησε μνημονιακό νόμο, τι κατάργησε του έμφεα. Συνεπέστατος, όχι. Συνεπέστατος, τι εξορθολογισμός της δημόσιας άλλο. Κράτησε όλου του μνημονιακού διοικητέ, υπέγραψε ό,τι του φέρανε και έγινε κάποιο τρόπο ντελβαερά τη Τρόικα. Ο Αλέξη Τσίπρα. Ε, τι έχουμε μπροστά μα, Έχουμε. Α, τι είπε χθε. Γι' αυτό βάλαμε τα, τα, το ηγητικό με τον Γενάρη. Αφενό για να δούμε τι έκανε και τι δεν έκανε. Μάλλον ότι δεν έκανε, γιατί το τι έκανε δεν δύναμε κάτι. Αφετέρου γιατί δεν βρήκαμε κάτι να βάλουμε από το ηγητικό το προχθεσινό. Δεν είπε τίποτα. Αδιάφορα δεν είπε τίποτα, δεν είχε να υποσχεθεί τίποτα. Το σχολιάσε και ο Λεβέντης αυτό, ο οποίος είπε ότι παραλίγο να κυνηθεί να τον πάρει ο ύπνος και ότι αυτά που έλεγε ήταν η ίδια σχεδόν με ό,τι έλεγε ο Κθαντίνος Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Για τον Γκάπ... Καμία ανοίξη. Ήταν στο πασόχο ο Λεβέντιο. Ε, και... Εντάξει, δεν χτυπάει το ίδιο εύκολα ε, ε, ε, ε. και δεν τη μεγάλη παράταξη. Ε, ε. Ε, τι λέγαμε πάνω στα ε. υποσχέσει. Μια ώρα υπόσχεση έδωσε ο Άλεξε. Μα άνοιξε την καρδιά αυτή που μου έλεγε εσύ όταν μιλάγαμε. Για τη χαρτογράφηση τη στόχα σε όλη την Ελλάδα. Ναι, εντάξει, αφού θα υπογράψει αυτά που είναι να υπογράψει και τα εδώ που βλέπουμε θα διαβάσουμε σε λίγο το 48. Αυτό... Προαπαιτούμενα κλπ. Επειδή δεν θα έχουμε ούτε να φάμε, ούτε ψωμί δεν θα έχουμε, ούτε μαντίλη να κλάψουμε. Δεν θα έχουμε γενιστά, παρ' όλα ναι. ε, Ούτε γενιστά νομίζω θα έχουμε. Λες, θα θα κάνει συσίτια ο Αλέξ, όλη την Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να φτιάξει. Πηγα... Μάντε, ποια υπουργό θα σε σα έδωσα. Το από τώρα νομίζω το ξέρουμε, πριν το αναγκύκλω. Και μετά μάντε, ποιο υπουργό θα λέει: Πώ το τραπέζι <χω> ε, ναι, το μόνο που είχε προσκεφθεί λοιπόν ο Τσίπρας στις, προχεσ... στις νέες του προγραμματικές δηλώσεις Ήταν <χω> ΣΕΤΕΑ Εδώ κάτι μιλάει Στον υπολογιστή, δεν ξέρω τι είναι Μας επιτίθεται προφανώς Ανδρένε Το μόνο που είχε προσκεφθεί <χω> ήταν λοιπόν Καρτοβράτζον της Φρόσιας Και ΣΕΤΕΑ Για αυτόν τον λόγο, τι να βάλουμε <χω> Δεν είχαμε να βάλουμε κάτι για προχρησινόγου Βάλαμε τον Γενάρη, έτσι να έχουμε Αλλά Λάθος παιδιά, κάτι μας υποσχέθηκε ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας ε, Δεν τα βέβαια μέσα στη Βουλή ε, Είναι 48 προπετούμενα ε, με την Τρόικα Πάμε προπετούμενα Πρώτο Ολοκλήρωση της στρατηγικής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα Εξομάλυση της ζευστότητας και των όρων πληρωμής Και ενίσχυση των τραπεζικών κεφαλαίων Ενίσχυση της διακυβέρνησης Και αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η στρατηγική αυτή βάση του Μνημονίου θα περιλαμβάνει σχέδια σχετικά με τις ξένες θηλατρικές των ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με τα προγράμματα αναδιάρθρωσής τους που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έχει ως στόχο την προσέλκυση διεθνών στρατηγικών επενδύσεων στις τράπεζες και την επιστροφή του σε ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς μεσοπρόθεσμα. Καλό αυτό. Mm -hmm. ε, Δεύτερον, η Τράπεζα τη Ελλάδος θα κάνει όλε τι προαπαιτούμενε ενέργειε για να εωθετηθεί ο κώδικας διοντολογία. Ολοκλήρωση του μεσοπρόθεσμου προγράμματο τεχνική βοήθεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέσπιση νέων ε, νομικών διατάξεων για τη διοποροδιαφυγή και την απάτη. Θέσπιση κατάλληλων ποινών για τι απλέ παραβάσει του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Έχει να πει κόσμο φυλακή, δηλαδή. <laughs> Όχι δύο Υπογραφή τη Υπουργική Απόφαση για την επέκταση του έμεισου Μητρώου Τραπαζικών Συναλλαγών ώστε να παρέχεται το ιστορικό συναλλαγό σε βάθο 10 ετών. Έκδοση Υπουργική Απόφαση για την μεταφορά του προσωπικού του ΔΟΕ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Αυτό καλό. Επεξεργασία σε συνεργασία με την Τράπεζα τη Ελλάδο και τον ιδιωτικό τομέα κοστολογημένου σχεδίου για την προώθηση και τη διευκόλυνση τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση τη χρήση των μετρητών. Μάλιστα. Ψήφιση πληρωματικής νομοθεσίας για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Πρόθεση νομοθεσίας για την αναβάθμιση του οργανικού νόμου και του προϋπολογισμού. Παρουσίαση σχεδίου για την εκαθάριση των καθυστερούμενων αφηλών, καθώς και των επίσεων επιστροφής φόρου και συνταξιοδότησης. Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί ενός σχεδίου δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις. Επέκταση των ανώτατων ορίων Ίσπραξης Επιστροφών του 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις, τι ιδιωτικές κλινικές και τα φαρμακευτικά προϊόντα στα επόμενα τρία χρόνια. Προετοιμασίες για τη λαθμιή εθνική εφαρμογή του ελάχιστη κοινό νησοαίματος. Έγκριση χάρτη πορεία για τη μεταρρύθμιση της αδειοποίησης των επενδύσεων συμπεριλαμβανωμένης της ιεράκησης προτεραιοτήτων. Λοιπόν, ε, δημιουργία τριών κινητών ε, ομάδων επιβολή του νόμου με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορείου. Εντάξει, μένω ίσχυ τώρα, πάει και το λαθρεμπόριο. Αν δεν διαβάσουμε όλα, και δεν δύο θα πάρει και μένα, μην συντολίζετε. Τι άλλα έχουμε εδώ. Α, εφαρμογή για τι πρόορε συντάξει στο δημόσιο τομέα. Ψίχουλα, ψίχουλα, εδώ έχω, έχω κάτι πολύ χαμηλά. Είπα να επιδείξω κάποια ανάμεσα. Ε, ενεργοποίηση του κυβερνητικού συμβουλίου του το χρέο. Υιοθέτηση τη πρόταση στο ΟΑΣΑΤ. Πράγμα που σημαίνει άνοιγμα του επαγγέλματο του φαρμακοποιού ε, για την ιδιοκτησία των φαρμακείων και από μη φαρμακοπού. Σταδιακή κατάρρηση τη επιτρο... επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνηση για τους αγρότες σε δύο ίσα στάδια τον Οκτώβριο του 15 και τον Οκτώβριο του 2016. Υπέροχο. Υιοθέτηση τη δεύτερη εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ και ειδικά των προτάσεων για τα αναψυκτικά αλλά και τα πετρελαϊκά προϊόντα. Ε, Ακαλά, διάβγια και τέτοια αυτά του παντρεύου, βέβαια δεν μου. Ε, Εξέβρεση ισοδύναμου αν η κυβέρνηση αλλάξει τι προβλέψει που αφορούν την επιβολή ΦΠΑ στην διδική εκπαίδευση. Είναι το ΦΠΑ το οποίο έφευγε η Αλαμένη, Ναι, ναι, ναι. Ε, λοιπόν, ε, και τέλο, μετά που όλα, <σχυ> το 48, το καλό, το τελευταίο. Επανεξέταση και κατάργηση των προβλέψεων για το συνταξιοδευτικό σύστημα που θεσπίστηκαν με νόμο 4325 του 2015. Σε συμφωνία με τους δανειστές. Πάντα όλα είναι σε συμφωνία με τους δανειστές. Και ξηλώνουμε ότι αν δεν είχαμε κάνει στο παρελθόν. Ε, πώς το έλεγε ο Λουντέμις, ότι υπόθηκαν τόσα ψέματα... Του μπράτηκαν οι λέξεις. Δεν το έχεις μπροστά σου, ε. Όχι, δεν το βριστά το... μου, αλλά πολύ... ήταν πολύ έξιτο χρημά μου το διαβάζαμε. Κάθος λοιπόν. έτσι πήγαινε. Κάτσε να, ακούσ... να ακούσουμε το τραγούδι να το βρούμε. Να σου πω, να το Πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξει, πώ να σου πω το αγαπώ να το πιστεύω. Με ναι, τόσα ψέματα Με λοιπόν που δίθηκαν οι λέξει, Βρήκαμε και το, και το Υπόθεκαν τόσα ψέματα που ντράπηκαν τα ίδια. Μια και δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα έλεγαν. Εναι, λέω Ζουντέντε. Για μια ακόμη φορά. Ε, γραμμένο πριν από χρόνια για. Όχι μόνο το σημερινό πρωτοβουλίο, εντάξει, μην είμαστε και, και ε, Για όσου γεννούν πρωτοβουλίοι που έλεγε το τραγούδι και όσου περάσανε. Μηδενιστέ ή κακοί, κακοί Μηδενιστέ. Mm. Για όσου περάσανε πρωτοβουλίοι από αυτόν τον τόπο. Μην δενιστέ είμαστε. Μην δενιστέ. Λε, ε. Mm. ε. Εντάξει, δεν πειράζει. Αν δεν άλλα τα παπατζίδε, πα, καλύτερα να μην είναι. Ει του καθένα, βρίσκεσαι στην ιστορία έναν εθνάρχη ή ένα γέρο τη δημοκρατία. Τι να κάνουμε. Ε, Έλα, έρχεται άλλη περσόνα τώρα. Άλλο ηγέτη μεγάλο. Θελή τη νέα δημοκρατία ο Άδωνη. Γιατί λέει, θέλει να μην δώσει άλλο χρόνο στον Τζίπρα. Γιατί πλάθε τη χώρα αυτή η κυβέρνηση. Στη συνέντευξη που έδωσε τώρα τη Δευτέρα στο γραμμένο λάου. Πάλι ο σαν αυτό κάνει καλό στο χωρί Βέβαια, ναι. Βάζει για αρχηγό για να υπηρετήσει αρχές αρχέ τη δημοκρατία δηλώνει. Ε, και στη συνέχεια κάνει την εξή δήλωση. Παραχωρήσαμε την ιδεολογική γεμονία στην αριστερά. Θέλω μία νέα δημοκρατία που δεν θα πάρει την εξουσία. Θέλω να βγει στον δρόμο, να πείσει την κοινωνία για τι ιδέε τη και να πέσω λέξη τσίτρα γρηγορότερα. Να δω και τον Άδωνη στον δρόμο να πείθει και να αγωνίζεται Εκεί και μας φτάσανε Και αυτοί στον κόσμο, Εκεί... Και, Εκεί... Στον κόσμο. Εκεί... και τον Τύπρο να υπογράφουν μνημόνια Εκεί μας φτάσανε αυτοί οι Σιλίζο Να υπογράφουν τα μνημόνια στο όνομα τη αριστερά, Να μολύνουν κάθε λέξη που είχε θετικό υπόβαθρο ιστορικό Να την βρομίζουν κανονικά και να βγαίνουν οι ακροδεξίοι, οι φασίστες Και τα... τα, τα το ότι περίσσεψαν τη Χούντα και να υπόσχονται πως δεκατεύουν στον δρόμο για να ανατρέψουν... Ε, είναι το γνωστό κόλπο αυτό που ανέβηκε στο άρθρο του site μας ε, με τη σύγχυση ενειών, ότι υπα... οι λέξεις ποιών αποκτούν νέα νοήματα. Ε, Αλλάζουνε, αλλάζει η ουσία τους για να είναι κομμένες καιραμένες τα μέτρα του κάθε δημαγωγού. Είναι διαχρονικό, είναι αυτό που έλεγε ότι το διαβάζουμε και στον πλάνο. Το κρέας ψάρι, αυτό, αυτό κρέα κρέας ψάρι. Που έλεγε. Στο ποίημα, το κρέα ψάρι, αφού το πόδιμα το ανέβασε στη στήλη μα, στη μάχη τη Γερμανίκα. Ωραία. <σχελίου> ε, ε, τι ήθελα να πω, είναι και αυτό είναι ιστορικό δεδομένο. Τη χαίρομαι και στο. Πώ είναι το βιβλίο του Κιθριδίου για τον Παλαισσακό Πόλεμο, που <σχελίου> τα διάσκεψα αυτά τα ελληνικά. Ε, βιβλίο. Το γνωστό, το βιβλίο του <σχελίου> Δασκόμενου, που <σχελίου> λέει <σχελίου> <σχελίου> ότι <σχελ οι άλλαζαν το νόημα των λέξεων. Ναι, είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν είναι τωρινό. Το κρέας ψάρι, το μνημόνιο πρόγραμμα ναι, ναι. Ε, και την αριστερά και αριστερά ονομάζεται αυτό το πράγμα στο οποίο συνεπάρχουν οι καμέλοι μέσα και άνθρωποι άγνωστοι που δεν είχαμε δει ποτέ στην τηλεόραση στα πάνελ, στο δρόμο πουθενά τύπου σπρίτζι που θέλει να κάνει το, να, πάρει, να φτιάξει ένα ελληνικό ονταδός τύπου διάφορους ανθρώπους που... Τόσα δεν και δεν τους έκαναμε. Πώς... Είναι, είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Πλέον, ας πούμε, τις χώρες, αν ακούσεις διάφορα παπαγαλάκια, ας πούμε, του συστήματος, ε, τις χώρες δεν τι λένε χώρες, λένε περιοχές. Τους λαού δεν του λένε λαού, τους λένε πληθυσμούς. Καταλάβες έτσι, συγχέουμε εσύ λίγο τα πράγματα και τις έννοιες για να περνάμε αυτά που θέλουμε, ας πούμε. Ε... Ο Πινόκιο, ο Παπάντζη, ο πρωθυπουργό, ε, φτούκακα. Φτούκακα, μπογδανίζομαι. <laughs> Όχι, μακριά, βαθμό. Α, φτούκακα, πάλι. Ε, τι ήθελα να πω, εδώ το είπε και ο ίδιο άνθρωπο, δεν το έχω το χειμικό, ήταν λάθος γιατί ήθελα να το παίξουμε σε κομπί. Χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο θεατομόστιο στοχευμένο. Χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο ναι, χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ότι αποτελεί ανάγκη πλέον, α πούμε. Ένα Πανέσιο, παγκόσμιο, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι μια παγκόσμια μεταξύ Δηλαδή ότι έλεγε ο Γάπ, ότι έλεγε ο Τόνι, ο Σαμαρά, ότι έλεγε οποιοδήποτε έχει περάσει από τη χώρα, παίρνει και άλλα τα παντέχια και τα κόλπα, πήρε και τη διάρκεια, πήρε και ανθρώπου από το περιβάλλον του Παντρέου, έγινε ο καλύτερο, το καλύτερο delύτερο των μνημονίων στην Ελλάδα. Είπαμε, είναι πιαν το αγαπημένο παιδί των Ευρωπαϊκών και Αμερικάνων των Σαλονιών. Ε, και αυτό είναι ολόγωγο που έχουμε παρακάτω. Ε, ναι, αυτός είναι ο λόγος που το ΣΥΡΙΖΑ να είναι αποκλεισμένο Άρα. από το αντιρατιστικό φεστιβάλ. Έτσι μπροστά σου την ανακοίνωση. Ε, ναι και είναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί αναφέρεται το εξή σε ένα άρθρο. έκπληξη ισχυρίζονται ότι προκάλεσε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ η απόφαση των διαργανωτών του αντιρατιστικού φεστιβάλ Θεσσαλονίκη να αποκλείσει το κυβερνών μνημονιακό κόμμα από τη φετινή διοργάνωση. Εξέδωσαν μάλιστα και μια σχετική ανακοίνωση που θα τη διαβάσουμε σε λίγο. Θεωρούμε, λέει, ότι είχαν μπει στον κόπο να διαβάσουν το σημείωμα τον διοργανωτών, το οποίο κυκλοφορεί από 24 Σεπτέμβρη. Θα καταλάβαιναν ότι ένα κόμμα που προωθεί τα πιο σκληρά αντιλαϊκά μέτρα που έχει γνωρίσει αυτή η χώρα και το οποίο αγνόησε την απόφαση του δημοψηφίσματο, δεν χωράει σε μια τέτοια κινηματική διοργάνωση. δεν καταλαβαίνω γιατί πέσαν απ τα σύννεφα. Σοκαριστήκανε, μάλλον. Έλα, ε, αυτήν την ανακοίνωσε. Ε, όχι. Η mm -hmm. ανακοίνωση mm -hmm. είναι αυτή. Μισόλυ από το παιδί, αλλά φορτώ. Ανακοίνωση όσο Ακούω το χαλί από του Με του ΣΥΡΙΖΑ. Βρήκαμε. Ναι, ναι, ναι, την καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ για τον Με μια πρωτοφανή για το χαρακτήρα και του σκοπού της απόφαση, η κίνηση τη Αλονίκη αποφάσισε να αποκλείσει το ΣΥΡΙΖΑ, του την του ΣΥΡΙΖΑ από τι εκδηλώσει του φετινού αντιρατιστικού φεστιβάλ. Κάτι ε... αυτό είναι το εισαγωγικό. Αναφέρει και Συντάξει, πέσανε τα σύνναφα Η αιτία για την οποία η αντιρατιστική κίνηση Θεσσαλονίκη, δηλαδή Που μέχρι πέρσι καλούσε το κόμμα Το σημερινό κόμμα, το κυβερνό κόμμα Και τους έξανα η κυβέρνηση, δεν είμαι σίγουρος να το πω Η αιτία που τους αποκλείσανε Δεν τους είπε κάτι, δεν τους λέει κάτι Εδώ δεν τους λένε κάτι άλλα και άλλα πράγματα Ή ο αποκλεισμό τους, ας από τη συγκεκριμένη δράση Του αυτή. Ε, γιατί αυτοί που έχουν μείνει σήμερα στο όργανα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε καν αυτοί που είχαν μείνει επί δημοψηφίσματος ή επί αντικυβερνητικών διαδηλώσεων προηγούμενων εμερών που βλέπαμε να διαμαρτυρόμαστε κατά της κυβέρνησης και να είναι στο δρόμο μαζί μας το μετά η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις διασπάσεις που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, όποιος είχε θεωρήσει την τσίπα και δεν ήθελε να συμμετάχει σε ένα νέο μνημόνιο, έχει φύγει και έχει πάει άλλους πολιτικούς χώρους. Μπορεί να πάει στην Ελλάδα, μπορεί να έχει πάει εδώ, μπορεί να πάει εκεί, μπορεί να πάει όπου να είναι. Όπω είχε την ελάχιστη τσίπα όμως και δεν ήθελε να κρατήσει ένα στιγμό πασοπτή, έφυγε. Το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και το όργανα του δεν είναι τίποτα διαφορετικό από ότι είναι το όργανα τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ. Και επειδή ο άνεμος αλλαγής δεν ήρθε, βλέπω εκεί μπροστά στην Πορτογαλία. Ναι, ναι, έχω Πορτογαλία. Έχω τα αποτελέσματα των εκλογών που έγιναν διεξήθησαν πριν από λίγες ημέρε, Ο Κοέλιο δηλώνει έτοιμο να σχηματίσει η κυβέρνηση. Ε, κέντρο δεξιά βγήκε στην Πορτογαλία, βέβαια δεν, είναι, ναι, ναι, ναι, δεν είναι, είχαν αυτοδυναμία. Πλέον ε, έτσι θα πηγαίνουν οι εκλογές, μάλλον σε όλη την, ε, την Ευρώπη και ιδιαίτερα στην ε, Νότια Ευρώπη, στις, στις χώρες του Νότου. Δεν θα έχουμε αυτοδύναμες κυβερνήσει. Ε, το Σοσιαλιστικό Κόμμα το Σελδημοκρατικό Είχαν 6, 6 μονάδες διαφορά από τους ε, Από το πρώτο Μετά το μπλοκ της αριστεράς με 10,19% Και το KK Ας πούμε μας με τους 8,2% ε, Η αλήθεια είναι πως παρά την Νίκηδες ε, Βεβαίως ο άνεμος αλλαγής που υποσχέθηκε ο Τσίπρας Λόγω του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήρθε στην Ευρώπη Αντιθέτως λόγω του ΣΥΡΙΖΑ κάμπθηκαν ποσοστά και τον Ποντέμο ε, και βέβαια. άλλων δυνάμεων. Ε, και τρόμαξαν οι λαοί εξαιτία του. Δηλαδή έριξε γύρω από το Στάν. Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Αν θέλει σήμερα το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα τη Πορτογαλία μπορεί να μην συγκυβερνήσει, γιατί δεν μπορεί να κάνει δεξιά κυβέρνηση μόνη τη, μπορεί να μην συγκυβερνήσει με του. πώ τον λένε τον Κουέλιο. Ah. Μπορεί να μην συγκυβερνήσει με τον Κουέλιο, right. μπορεί να ξαναπάει σε εκλογέ η Πορτογαλία. Και μπορεί αν θέλει να δοκιμάσουν να πάρουν την εξουσία με συνασπισμό των Σοσιαλδημοκρατών τη Αριστερά, του Κομμουνιστικού Κόμματο Πορτοκαλία, αν θέλουν. Και το λέω το αν θέλουν σε πολύ ένταση, γιατί έχει αποδεχτεί ότι η σοσιαλιδημοκρατία ιστορικά και μάλιστα την περίοδο την οποία ζούμε στην Ευρώπη, είναι ουρά τη Χριστιανοδημοκρατία και τη Δεξιά. Ε, είναι λίγο διαφορετική η συγκυρία τώρα που. Ε, η συγκυρία στην Πορτογαλία, γιατί η Πορτογαλία έχει βγει από τα μνημόνια. Οπότε, ο Ποέλιο προφανώς και στην προεκλογική του εκστρατεία, έπαιξε πολύ το μεταμνημονιακός αξιστό. Η αλήθεια δεν έχει βγει από τα μνημόνια. Το έχει βγει από τα μνημόνια σημαίνει ότι έχουν καταργηθεί η μνημονιακή τη νόμη. Όχι. Η Πορτογαλία βγήκα από τα μνημόνια με τον τρόπο που θα μας έβγασε ο Σαμαράς. Που έλεγε σκίζο το μνημόνιο σε μία σελίδα πώ ολοκληρώντα το. Ε, Πού να δεις λίγο μπροστά μου τώρα το άρθρο του Μπολιόπουλου, το οποίο είναι πολύ εύστοχο στην ανάλυση του ε, στου συσχετισμού που υπάρχουν τώρα στην Πορτογαλία, Πού να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Δεν να τα στατιστικά. Ναι. Ενώ τα μαγειρεμένα στοιχεία μιλούν για ανεργία στην Πορτογαλία, τώρα αυτό έτσι, 14%, η πραγματική ανεργία στην χώρα, σύμφωνα με την CGTP, τη μεγαλύτερη ένωση εργαζόμενων, ξεπερνά το 25%. Ο κατώτερος μισθός έχει κατρακυλήσει στα 505 ευρώ και το ποσοστό των εργαζόμενων που καλούνται να ζήσουν με αυτά τα χρήματα έφτασε στο 20%, σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο του 2011. Το ποσοστό των Πορτογάλων που ζουν κάτω από το όριο της Στόχιας αγγίζει το 20% και διαβιούν με λιγότερα από 311 ευρώ το μήνα. Ο πληθυσμός 2 εκατομμυρίων Πορτογάλων σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εξαναγκαστεί να επιβιώνουν με εισοδήματα κάτω από το 60% του εθνικού μεσόδου. Το ποσοστό της παιδικής φτώχειας στην ηλικία κάτω των 18 ετών έχει εκτιναχθεί στο 25,6%. Η ανθρωπιστική κρίση λόγω της ολοσχερούς καταστροφής του λεγόμενου κράτου πρόνοια παίρνει χαρακτήρα χιονοστιβάδα. Με χαρακτηριστικό το γεγονό ότι τα συσήτια που προσφέρονται από ανθρωπιστικέ οργανώσει στη Λισαβόνα, το Πόρτο και σε μια σειρά μεγάλε πόλει τη χώρα, δεν επαρκούν να καλύψουν τη μεταμνημόνιο ζήτηση. Το μεταναστευτικό κύμα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, καθώ κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι φεύγουν από τη χώρα εκατό νέοι άνθρωποι, τόσο πτυχιούχοι επιστήμονε όσο και εργάτε. Πάνω από 500.000 Πορτογάλοι έχουν φύγει από το 2011. Το δημόσιο χρέο είχε εκτιναχθεί κοντά στο 125% του ΑΕΠ, είναι 70% μεγαλύτερο από την έναρξη τη κρίσης και αν προσθεθεί και το ιδιωτικό χρέο, το συνολικό χρέο τη Πορτογαλία ξεπερνά το 380% του ΑΕΠ τη. Και τέλο, ακόμα και αν υποτεθεί ότι η Πορτογαλία θα παράγει για δεκαετίε διαρκεί πλεονάσματα τη τάξη του 1%, ο χρόνο αποπληρωμή του χρέου τη υπολογίζεται μετά από 120 χρόνια και όμως αυτό το προβάλλανε χωρίς να τα αναδεικνύουν αυτά άμεσα που διαβάσαμε μόλις σαν το ε, μεταμνημονιακός access story. Αυτό είναι το μεταμνημονιακός access story της Πορτογαλίας που είναι μνημονιακότατο, είναι το μνημονιακό και οδήγησε σε αυτή την καταστροφή την οποία τώρα διάβαζε τα στοιχεία τα σανταστικά. Και γι' αυτό λέω εγώ, ότι άμα θέλουν λέει, να ανακοπεί η πορεία του κοέλιο, υπάρχει τρόπος να ανακοπεί. Και άρα αυτά τα αποτελέσματα τα εκλογικά σε εμά πώ θα, θα μεταφραστούν, Σαν βλέπετε, μονόδρομος, ε, αυτή είναι η μόνη λύση, δεν υπάρχει εναλλακτική, μνημόνια και στην Πορτογαλία πάλι βγήκε η κεντροδεξιά κλπ, κλπ. Δηλαδή, βλέπει τι, τι σειρά επιδράσεων έχει α πούμε. Τη αλληλουχία. Λέει, θα αρχίσεις να μιλάει την Αλέξη της Δεν θα μου κάνει την σοβαρά. Ε, έχουμε τραγουδάκι, έχουμε από υπεραστικούς. Αχ, ναι, φοβερό κομμάτι. Το Προλετάριο. Mm. Έχουμε βάλει πρώτο, αυτό δεν μου ξημειώσει. Ε, Προλετάριος. Ναι. Ακούστε, είναι πολύ ωραίο Δεν σε βρίσκω πάνω, γίνονται αυτά. Ε, παιδιά το κομμάτι λέγεται φαλικάρι γίνουν πάλι από υπερασπιστέ. Προεκτάριο θα δεί μετά. Γίνονται ναι. αυτά, όταν το συγκρότημα του τραγούδι ανοίξει το ίδιο συγκρότημα. Μιλάει για ζωή. Αμανα αμάν, τα δυο χύρι σαν δαγωνίες. Φεριέψει. Εύασταζε να Πριν σε παριστώ Βηθότη Αλικάρι γύνου, πάλι λατρεμπασού να δώσει. Φραγιά να μην μετάνει. Πριν σε παριστώ Βηθότη Αλικάρι πάλι λατρεμπασού να δώσει. Φραγιά να μην μετάνει. Έτσι είναι αυτό. Αυτά, φυσικά, ο φυσικό επακόλουθο, σύλληψη μου που του κουραγιά ζωή, θα ζήσει. Και όπως δήλωσε και πριν από λίγε μέρε, Δευτέρα, συγκεκριμένα που μας πέρασε ο Νόαν Τσόμψκη, σε ρώσικα μέσα ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Δούνο του ασχολούνται, ασχολούνται με το να καταστρέψουν την Ελλάδα και υπάρχει σχέδιο για αυτό. Εντάξει, πλέον είναι το έχει και από άλλε με άλλες το του παρελθόν το ίδιο. Το βλέπουμε και τώρα από τον Τζόμσκι. Υπάρχει και η δήλωση του οικονομολόγου... Μόνο εμείς δεν το βλέπουμε φασικά, συγγνώμη και σε. Εμείς <Ρεβαια> <Ρεβαια> να ξέρεις, <έξει>, okay. <Ρεβαια> το οκ. Υπάρχει και ένα τμήμα του λαού το οποίο δεν το βλέπει και δυστυχώς <Ρεβαια> δεν το βλέπει. Υπάρχει και η δήλωση του Γκάλι Μπρέις, οικονομολόγου, καθόλου αριστερού, <Ρεβαια> καθόλου ριζοσπάστε, καθόλου τίποτα από όλα αυτά, <Ρεβαια> ο οποίο λέει, λέει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει αριστερή κυβέρνηση, αλλά απικιακή διοίκηση. Σε συνέντευξη που έδωσε την εβδομάδα την οποία μας πέρασε, στο πολιτικό-οικονομικό προδικό προφίλ. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει. Εμείς, ως Έλληνε, έχουμε το δικαίωμα να αντιβάλουμε. Ε, να προσθέσουμε ακόμα στι δηλώσει του Τσόμψκη. Ε, είπε το εξή ακόμα. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινεί, και η Ελλάδα από μόνη τη έχει πολλά εσωτερικά προβλήματα. Αυτά που προτείνει η Τρόικα όμω κάνει αυτά τα προβλήματα πολύ χειρότερα και αδύνατον να λυθούν. Σχεδιάζουν και προτείνουν πολιτικέ. Οι οποίε δεν οδηγούν στην οικονομική ανάπτυξη και στη λύση του προβλήματο και γι' αυτό όσο προχωρούν τα μέτρα θα φέρουν λιγότερη ελπίδα και άρα μεγαλύτερη απελπισία στον κόσμο. Ό,τι ακριβώ είπε, δεν, έχει, δεν έχω να προσθέσω κάτι αυτό που είπε. Η δολοφόνη τη ελπίδα. Να χαιρετήσουμε του ακροατές μόλι άνοιξα το chat να χαιρετήσουμε την ζωή. Σπέρα, μα λέει, ζή το chat απλά μόλι τώρα το άνοιξα. Να χαιρετήσουμε το Τζονούκο, Γιάννη. Α, δηλαμάκι, δηλαμάκι. Ε, να χαιρετήσουμε επίσης, κάτω να ανοίξω και εδώ τη λίστα, ε, τον Νικόλα, ε, κάτι πιγκάντζα εδώ, το οποίο δεν βγάζω mm. το όνομα ακριβώς πως είναι, και τον, Γιο, και τον Γιώργο. Ε, οι οποίοι μας έχουν στείλει μηνύματα ή μα έχουν κάνει like και κοινοποίηση στο, στο ανάρτησέ μας. Mm. Ε, μιας και πια σαν συνεχίζουμε. Κάνε μας και σχόλια γενικά για αυτά που ακούγονται. Ε, το, το τσάρ, να γίνει το, λίγο πιο διαδραστικό. Ε, προχωράμε σε είδηση, η πάλι από υπεραστικούς το τραγουδι που αποσπώντας πάλι με και δικτυμένη ηλικιότητα νόμιζα πως έβαλα πριν. Έλα, πάνω, εντάξει, υπερβολές. <laughs> <Είτε όπως> το... <laughs> Μας έχουν συνηθίσει τώρα σε τα λάθη. Μας <laughs> πώς... Βάζω υπεραστικούς. <laughs> Μας <μάθαμε. laughs> Βάζω υπεραστικούς. <laughs> το κομμάτι αυτό είναι ο προλετάριος. <laughs> αυτό είναι ο προλετάριο όμως. Την τις ανάσες μου με βία. Κάνει τι μέρε μου, δικέ του τις αρπάζει. Και τριγυρνάω σαν την κατάρα. Στα ξέρω κόμματα ζωή που μου πετάει. Χρόνου ανοίγω μου, δεν διαβαίνω. Πύργου μανεστίος όνομα, γυρνάω. Όλα από τα χέρια μου μακιόλα κι όλα ξένα. Κι την περήφανος δουλειά παρακαλάω φτάνει, φτάνει, φτάνει ο καιρός μας Φτάνει ο καιρός Στα εργοστάσια Και στα γραφεία Για πια να πηγεία Πανεπιστήμια Σχολιά και στρατώνες Χωράφια και δρόμους Μες στις πλατείες Μου κάθεται στο σπέρκο και νομίζει. Προ τα σωπαίνω και θα κάνω πω δεν ξέρω. Μα θα τη σπάσω τούτη την κακιά τη ρίζα. Κάτια σκουριά που με σκεπάζει, χρονιακέο. Μέσα στα παράγματα ενό κόσμου που αλλάζει, Και ναι, το ρίζοντα για μια ζωή καινούρια. Του λιάνου αυτού, Αρνέστο και του κι αδερφος και δεν θα μείνω στα τραγούδια. Ένα κόσμο που αλλάζει, για μια τόρυζοντα, για μια ζωή καινούρια του Λιάννου, του Αρνέστο και του Άρη, Κι ο και δεν θα μείνω στα τραγουδιά. Φύβο, τα πόδινα του, δεν θα μου βγάλουν. And tell them I'm having the same Go see what the boys του Ernesto και του Άρη λοιπόν Ernesto ήρθαμε και στο Σαν Αύριο γιατί όχι σαν σήμερα Σαν Αύριο λοιπόν Το 1967 δολοφονήθηκε ο Τσέγκευάρα από τον υπαξιωματικό του Βολιβιανού στρατού Το Μάριο Τεράν ε... Ο Τσέι εχμαλ... ήταν αιχμάλωτο για αρκετέ μέρε. Είχε πιαστεί ε, από τον Βολιβιανό στρατό και στι 9 του Οκτώβρη τον πυροβόλησαν. Του φύτευσαν 9 σφαίρες για την ακρίβεια στο στήθο. Η μία δεν του έφτανε. Ανθρώπινα πράγματα. Ναι, ναι. Ε, αυτό όταν κυκλοφόρησε αν είδηση, ο Φιντέλ δεν το πίστευε γιατί δεν υπήρχαν και στοιχεία πούμε, για κάτι τέτοιο. Απλά κυκλοφορούσε η φήμη. Ε, μετά από κάποιε μέρε, α πούμε, ήρθαν στην κάποιε φωτογραφίε. Και μαθαίθηκε το άσχημο μαντάτο. Η CIA τότε είχε βγάλει ότι το Τζέκεβάρα τον σκότωσε σε ο Φιντέρ. Καλά, εντάξει, είναι τώρα από τέτοια. Α, από τέτοια ωραία η CIA, αλλά και από Μαρία Δημήτρια Ήρθε και σε εμένα μια φωτογραφία σου απ' τα ξένα Απ' αυτές που κρατάνε οι φοιτητές από αυτές που ξεσκίζει ο χαφιές Απ' αυτές που κρεμάνε οι στην στη καρδιά του Ήταν η φωτογραφία από το Μάνα Λουίζο. Στις 16 Φεβρουαρίου του 59 ο Φιντελ Κάστρο μετά από την επιτυχημένη Επανάσταση ανέλαβε τη διακυβέρνηση τη Κούβας. Ο Τσεκευάρας, Παίρνει τιμή σε ένα καινή για την προσφορά του στην Επανάσταση, τη τηβανική υπηκότητα και γίνεται μέλος της κυβέρνησης του Κάστρο. Ανέλαβε τον τομέα βιομηχανίας του Εθνικού Ινστιτούτου, της Αγροτικής Μεταρρύθμισης και τη διεύθυνση της Τράπεζας της Κούβας. The table you got that... Ο Τσέκε Βάρα εφαρμόζει στην πράξη την αλλαγή που ήθελε να δει στον κόσμο. Εγκαινιάζει την ημέρα εθελοντισμού, όπου ο κόσμος θα δούλευε για μία μέρα χωρίς πληρωμή. Δούλευε και ο ίδιος στις καλλιέργειες Ζαχαροκάλαμου. Ακόμα κι η οικογένειά του έπρεπε να ζει σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες του. Απαγόρευσε τη σύζυγό του να χρησιμοποιεί το υπουργικό αυτοκίνητο και κυκλοφορούσε παντού με λεωφορείο. I love you. You'll only kill my will before I speak. So turn on that low-left hook, that look that leaves me weak. All I do is dine with them and split up high. Οι ήπα παρακολουθούσαν την απόλυτη στροφή της κούβας προς τον κομμουνισμό και κατέστρωναν τα δικά του σχέδια. Το χειμώνα του 1960 οι σχέσεις μεταξύ κούβας και ήπα είχαν καταστραφεί. Στις αρχές του 1961 εφαρμόστηκε εμπάργο εναντίον της κούβας και την άνοιξη του ίδιου χρόνου ξεκίνησαν οι χροπραξίες. Στις 17 Απριλίου του 1961 οι δυνάμεις των Αμερικάνων εκπαιδευμένες από τη CIA και με την έγκριση των Προέδρων Eisenhower και Kennedy εισέβαλαν στον κόλπο των χείρων. Στην αρχή οι Αμερικάνοι φάνηκαν να υπερέχουν αλλά γρήγορα οι κουβανοί που ήταν καλά πληροφορημένοι και έφιασαν κέρδες θέσεις του αντιμετώπισαν. Μέσα σε τρει μέρε είχαν κατατροπώσει του εισβολεί. Ο Τζέγκεβάρα ευχαρίστησε τον διπλωμάτη Ρίτσαρντ Γκούτδιν για την επίθεση, γιατί ένωσε του Κουβανού εναντίον του ξένου κινδύνου και ενίσχυσε το εθνικό αίσθημα. Για να προστατευτούν από μετέπειτα επιθέσει των Αμερικάνων, οι Κουβανοί στράφηκαν προ τον σύμμαχό του στη Σοβιετική Ένωση. Οι Σοβιετικοί θα εγκαθιστούσαν πυρηνικού πυράβλου στην Κούβα, οι οποίοι θα λειτουργούσαν ω ένα σύμβολο αποτρεπτική δύναμη. Όμως ο Χρουτσόφ ήρθε σε μυστική συμφωνία με τον πρόεδρο Κένεντι και δέχτηκε να πάρει πίσω τους πυράβλους. Mm -hmm. Αν ΗΠΑ υπόσχονταν ότι δεν θα επιτύχονταν εναντίον της Κούβας, η κίνηση του Χρουτσόφ θεωρήθηκε τεράστια προδοσία από τον Τσακεβάρα. Πίστευε ότι η Κούβα έπρεπε να αναζητήσει νέους συμμάχους και στράφηκε προ την άλλη κομμουνιστική υπερδύναμη την Κίνα του Μαουτσετού. Ο Κάστρο όμως διατηρούσε επαφές με τη Σοβιετική Ένωση. Και από εκείνη τη στιγμή άρχισε η ρήξη των δύο ανδρών. Ο Τσέκεβάρα ήταν πλέον αυτόνομος. Ακολουθούσε διαφορετική πολιτική από τον ηγέτη της Κούβας και είχε αρχίσει να γίνεται πολιτικό βαρύδι. Τον Δεκέμβρη του 1964 ταξίδευε στη Νέα Υόρκη και σε ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη μίλησε ανοιχτά εναντίον των ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση, την οποία κάλεσε να αναλάβει το κόστος της παγκόσμιας επανάστασης. Ήταν σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Όταν επέστρεψε στην Κούβα, ο Κάστρο τον ώθησε να φύγει από τη χώρα... ...και να απομακρυνθεί από τα πολιτικά της Κούβας για τη συμπεριφορά του... ...δυσχαίρενε την εθνική πορεία. Ο Τσέγκευάρας συμφώνησε και έφυγε για το Κονγκό, ...με σκοπό να ξεκινήσει μια καινούρια επανάσταση στην Αφρική, ...που θεωρούσε ότι ήταν ο αδύναμος κρίκος του καπιταλισμού... ...και σίγουρα το προσπάθησε. Έχουν περάσει περίπου δύο χρόνια από τότε που ο κομμαντάτα εγκατέλειψε την κούβα και βρέθηκε με μια στάση στο κοβό στην Βολιβία. Το σπίτι του βρίσκεται πλέον στην περιοχή Νιανκαουάσου που θεωρούταν ο πυρήνας του αντάρτικου που ετοιμαζόταν. Οι συγκρούσεις με τον Βολιβιανό στρατό είναι συχνές, ενώ η βοήθεια που ο τελευταίος είχε από τη ΣΥΠΑ, καθώ και η παντελής απουσία του Βολιβιανού Κομμουνιστικού Κόμματος στην υποστήριξη του αγώνα του ΤΣΕ, οδηγούσαν στην αποτυχία της επανάστασης. Στις 8 Οκτωβρίου οι αντάρτες περικυκλώνονται και σφαγιάζονται. Αναγκάζονται να σκορπιστούν για να γλιτώσουν, ενώ στη μάχη ο Τσε τραυματίζεται στο πόδι. Συλλαμβάνεται από το στρατό και μεταφέρεται στο σχολείο του κοντινότερου οικισμού Λαϊγέρα, όπου και ανακρίνεται για μία μέρα. Η Χούλεα Κόρτε, η δασκάλα του σχολείου, στο οποίο κρατείται ο Τσέ, λέει πω όταν πήγε να τον δει, τη είπε. Εσεί, λοιπόν, είστε δασκάλα. Ξέρετε ότι δεν έχετε βάλει τόνο στο ε τη λέξη ξέρω στη φράση τώρα ξέρω να διαβάζω? Και τη δείχνει τον πίνακα. Στην Κούβα, βέβαια, δεν υπάρχουν τέτοια σχολεία σαν κι αυτό. Για μα αυτό θα ήταν φυλακή. Πώ μπορούν να μορφώνονται εδώ τα παιδιά των χωρικών. Είναι πέρα για πέρα αντιπαιδαγωγικό, απαντάει η δασκάλα. Η χώρα μας είναι φτωχή, απαντάει έτσι. αλλά οι υπάλληλοι κυβέρνησης και οι στρατηγοί έχουν αυτοκίνητα Mercedes και ένα σωρό άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι. Ενάντια σε αυτό πολεμάμε εμείς. Ήρθατε από πολύ μακριά για να παλέψετε στη Βολιβία; Είμαι επαναστάτης και έχω πάει σε πολλά μέρη. Ήρθατε για να σκοτώσετε τους στρατιώτες μας. Κοιτάξτε, στον πόλεμο ή κερδίζει κανείς ή χάνει. Into his hands and gets what he demands and when we're alone by moonlight under a big palm tree oh, give me the man who does the thing does things to me Λίγο νωρίτερα θα μπουν στο δωμάτιο που κρατείτε ο Τσε κάμπλους στρατιώτες. Μιλάνε επί παντούς επιστητού, με διαλύματα, ανώρεστα. Υπάρχει θρησκεία στην Κούβα? Είναι αλήθεια που θέλει να σας ανταλλάξουν με τρακτέρ. Εσείς σκοτώσατε τον φίλο μου. Κάποιοι τον βρίζουν. Λένε πως, είναι, πως ένας υπαξιωματικό, βλέποντας τον Τσε καθισμένος σε μια γωνιά και κλεισμένος στον εαυτό του τον ρωτάει. Τι σκέφτεστε? σχετικά με την Αθανασία του γαϊδάρου. Ο Γεβάρα που ανέκαθε να αγαπούσε τόσο τα γαϊδούρια, χαμουγελά και το παντάρι. Όχι, πολλοχαγέ, σκέφτομαι την Αθανασία της επανάσταση που τόσο φοβούνται αυτή που εσείς υπηρετείτε. Η σωρός του έπρεπε για τους στρατιωτικούς να χαθεί δίκως κανένα ίχνος και τάχθηκε κρυφά κοντά στο αεροδρόμιο, 30 χιλιόμετρα από την Λαϊγκέρα. Νωρίτερα στο νοσοκομείο οι γιατροί έκοψαν τα χέρια του, τα οποία διατηρήθηκαν σε φορμόλη, προκειμένου να γίνει αργότερα η οριστική αναγνώρισή του. Το πτώμα του έμεινε στο μυστικό του τάφο μέχρι που ανακαλύφθηκε στις 12 Ιουλίου του 1997 στο Βαγιαγκράντε της Βολιβίας. Αφού μεταφέρθηκε στην Κούβα, κηδεύθηκε στη Σάντα Κλάρα, την πόλη που ο ίδιος είχε κατακτήσει το 1958, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική νίκη του Κάστρου. Δύο σχόλια έχω να κάνω. Το ένα είναι το σύνθημα του στρατού της Κούβας, πατρίδα θάνατος. Το άλλο είναι ότι όσον αφορά τι σχέσει Κάστρο-Τσεκεβάρα υπάρχει και μια διαφορετική ανάγνωση τη η οποία λέει ότι παρά τις τρυφέ και τι διαφωνίε που είχαν στρατηγικέ παραμένουν πάντα σύντροφοι μέχρι το τέλο και ότι ήταν προσωπική επιλογή του Κεβάρα να φύγει και να πάει στη... στο Κονγκό και να πολεμήσει. <Τα> Αυτό καλά... είναι το μέρο τη. Εγώ θα γίνω οριστική για μια ακόμη φορά. Θεωρώ ότι ήταν μια ακόμη προδοσία ας πούμε, του κομμουνιστικού καθεστώτο που και στην Κούβα. Εντάξει, έτσι εύκολα πούμε, πουλάμε και ξυπουλάμε συντρόφου και επαναστάτε και συναγωνιστέ δεν είναι κάτι, απλά. Υπάρχει για την ιστορία πάντω το τελευταίο γράμμα του Τσέστο Γκάστρο που είναι συντροφικό. Εντάξει, βέβαια η πολιτική. Ε, Προφανώ ήταν συντροφικό, αλλά. Όχι ότι δεν ήταν προδοσία αυτό που έγινε. Εντάξει, το Τσέστο δεν νομίζω να το κράταγε μανιάτικο. Δεν νομίζω να mm. έχει και σχέση βέβαια με μανιάτε. Αλλά τέλο πάντων, μην τον το κλίμα. Αυτά. Ακούτε το soundtrack της η ταινία θα προβληθεί σήμερα από το συνέδρια στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυκό Νερών. Ε, α πούμε το θέμα τη ταινίας. Λοιπόν, σήμερα σε 7.30 ώρα στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυκό Νερών ε, η ταινία φυγείται την ιστορία δύο αδερφών από το Βένις, Λος Άντζελες, που συμμετέχουν στο νεοναζιστικό κίνημα. Ο μεγαλύτερο αδερφό κάνει 3 χρόνια στη φυλακή για εθελοντική ανθρωποκτονία. Αλλάζει τι πεπιθήσει του και προσπαθεί να αποτρέψει τον αδερφό του από το να ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι. Έρχεστε λοιπόν 7.30 ώρα στο παλιό Δημαρχείο Γκλικοντερών. Ε, εκεί σερβίρουμε και καφέ. Ε, υπάρχει ελεύθερη συνεισφορά. Και μετά την ταινία θα ακολουθήσει συζήτηση, κριτική, τα πάντα. με θέμα του νεοναζισμού, κάτι το οποίο αφορά άμεσα και την Ελλάδα στη σημερινή εποχή και μάλιστα ε, ενόψει, όχι ενόψει, κατηδιάρκεια της δίκης για το δολοφονία του Παύλου Φύση. Μία ακόμη Γερμανικά, έφτασε το τέλος της. Σας χαιρετούμε. Δεν θα ακολουθήσει το καψιμί στις 6, 6 του Δικτύου Ελευθένων Φαντέρανων Σπάρτακος. Το καψιμί για τεχνικούς λόγους θα μεταφερθεί άλλη μέρα, για την οποία θα σας ανακοινώσουμε μέσω από το προφίλ μας στο facebook. Mm. Καλησπέρα για από μένα, mm. γεια σας, mm. τα λέμε στο παγιοδημαρχείο πιτά νοση ώρα. Από την Τετάρτη το πρωί θα είναι η αντιμετώπιση των μεγάλων πληγών του Μνημονίου, η αντιμετώπιση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 Το ίδιο και Όχι κύριε Πατατιά, αλλά ξέρετε δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση. Και από τον κύριο Σφαιρέκη ότι μάλλον δεν θα γίνει. Μα μου το υποσχέθηκε. Προχωράμε λοιπόν άμεσα στην αποκατάσταση των αντισυνταγματικά απολυμμένων από το δημόσιο τομέα, των κάθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, των σχολικών φυλάκων και των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΕ. Ναι κύριε Πατατιά μου, δίκιο έχει, θα σου εξηγήσω. Ταυτόχρονα προχωράμε και στον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 και προνόμια εξουσίες Δεν μου υποσκέφτηκα πώ να το βγάλετε. Ναι, μάλιστα πώς, τι πώς, Τι θα γίνει λοιπόν, όλο υποσχέστη και πώς δεν βλέπουμε. Με σιγότερη κύριε Παλιά, αυτή την υπόθεση την έχω άλλα λυγο. Μπορεί να σχολείται με όλα ο κύριος Φέρακης ανά λίγο. Την κατάργηση των εκδικητικών μυμωνιακών ρυθμίσεων για το πιθαρχικό δίκαιο των δημοσιοιπαλων και την αντικατάσταση του από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλέγμα ρυθμίσεων που θα σέβεται το τεχνίο τη αθαιότητα αλλά την ίδια στιγμή θα προστατεύει αποτελεσματικά το δημόσιο και την κοινωνία από τους επίορκους υπαλλήλους. Ποιος είναι του λόγους. Ο ιδιαίτερος, ποιος άλλος, ο ιδιαίτερος. Ο ιδιαίτερος. Τώρα ακριβώς ήμουν για εσάς τον Υπουργό της Δικαιοσύνης που με τον φάκελο, δεν σας το είπα και θεαίει. Πώς, πώς, πώς. πώς, πώς. πώς. Ε, Μάλιστα μου είπε και ο Υπουργός, επειδή τον πίεσα πολύ, ότι θα μου τηλεφωνήσει αμέσως. Ναι. Προχωράμε επίση σε μια υπόσχεση που τη δώσαν κι άλλη αλλά ποτέ δεν την υλοποίησαν. Στη Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπίδια, το πως φτάσαμε ως εδώ. Εξεταστικής Επιτροπή, για τα Μνημόνια. μπορεί να έρει και αυτός. Δεν αποκλείεται. Ναι. Ανός. Α, εσύ στη κύριε Υπουργέ. Μη συμποχώσου, Ναι, εδώ ο Θόδος. Τι έγινε τέλος πάνω, κύριε Υπουργέ, με την υπόθεση του κύριου Πατατιά. Τι. Μα τι λέτε, κύριε. Λάθος κάνετε. Α, όχι κύριε Υπουργέ μην μας τα κάνετε αυτά. Σας είπα ο κύριος Φεραίρις απαιτεί να βγάλετε οπωσδήποτε τον άνθρωπο από τη φυλακή γιατί ο κύριος Πατατιάς είναι στενότατος φίλος του. Μ' ακούτε στενότατος. Μα ποιος υπουργός δεν καταλαβαίνετε πως είναι η γυναίκα. Αυτό που σας λέω κύριε Υπουργέ. Η αστυνομία δεν θα έχει το ρόλο της καταστολής των λαϊκών κινητοποιήσεων. Κι όταν λέτε μια υπόσχεση να την κρατάτε. Α, θα με σας μιλήσω άσχημα. Μη μην το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 τα παιδιά στους κλάβους ξεπουλάς και τα ποτέ σου μάνα μου, τα παιδιά στους κλάβους ξεπουλάς Τότε που στη μοίρα μου μιλούσα, είχε σβηθεί τ' αρχαία σου ταλούσα Και στο παζάρι με τύρες δήθησα μαϊμού, Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού Και στο παζάρι με τύρες δήθησα μαϊμού, Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού Που η φωτιά που είναι η εσύ κοιτάς αρχαία, εσύ τα η φωτιά που είναι η μου που είναι η φωτιά που είναι η φωτιά που είναι η το που